Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή X Libris, πιστεί στο ραντεβού μας κάθε Κυριακή Απόγευμα. Στο μικρόφωνο του Radio Music Heaven είναι ο Mike Book Lover. και να ευχαριστήσουμε την προηγούμενη εκπομπή, τα παιδιά του Αλεξάνδρου για την προηγούμενη εκπομπή τους και για τον πρόλογο που έκαναν χίλια συγγνώμη με κρυωμένους ε, θα μου πείτε πως τα κατάφερα, κατάφερα και το περίεργο είναι ότι ξύπνησα σήμερα το πρωί με ένα ε, απίστευτο κρυμό που μου έχει όλη μέρα εν πάση περιπτώσει όσο αντέχω θα είμαι εδώ και θα κάνω την εκπομπή θα συγχωρήστε μόνο ο οποίες μικρές, ε, και αναπόφευκτες ε, ατέλειες ήταν μια πολύ όμορφη Κυριακή τουλάχιστον σε τούτε εδώ τη γωνιά από την οποία σας εκπέμπω μια ε, ηλιόλουστη, ελαφρώς κρύα, όχι πολύ κρύα Κυριακή και τώρα που έχει πια σκοτεινιάσει και έχουν ανάψει τα φώτα και τα χριστουγεννιάτικα τα φώτα ε, σιγά σιγά όλη η πόλη μέσα την προηγούμενη εβδομάδα στολίστηκε και βλέπουμε στα περισσότερα τουλάχιστον ε, μπαλκόνια και σπίτια τα φωτάκια <coughs> όλα και τα Χριστουγεννιάτηκα να μας φτιάχνουν ε, τη διάθεση και έτσι τώρα που έχει ισορροπώσει για τα καλά τα φωτά είπαμε γιατί όχι πάρτε το τσαγάκι σας όπως θα κάνω ε, και εγώ ή το καφεδάκι της ζεστή σοκολάτα προσφέρετε για όχι μόνο και έλατε εδώ καθίστε να τα πούμε να πούμε ε, ναι, από το χώρο του βιβλίου να συζητήσουμε για τα δικά σας βιβλία, τις δικές σας αναγνωστικές συνήθειες και να ακούσουμε και μουσικούλα ε, να καλείς περίσω εδώ το, και τον Κώστα 65 που μας ακούει και τα παιδιά προηγούμενη εκπομπή πιστεύω μας, ε, ε, είναι ακόμα στενδεμένα και μας ακούνε ε, σύνομαι πάμε στο πρώτο κομμάτι μέχρι να τα το αναπνευστικό μου Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίσατε το Chariots of Fire, Δρόμοι της Φωτιάς όπως έχει αματαφραστεί στα ελληνικά, μια υπέροχη σύνθεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου για την ομώνυμη ταινία Δρόμοι της Φωτιάς. Και όσοι παρακολουθούν τακτικά τα το γυνακπομπή Εξλίμπρης θα μαντέψατε ότι... Η σημερινή μουσική επένδυση τη εκπομπή είναι, έχει σαν θέμα τον μεγάλο μας αυτό συνθέτη, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, έναν πόρο στη μουσική που διεθνού φήμη καλλιτέχνη που έχει ε, συμμετέχει σε πάρα πολλέ μουσικέ ε, από σειρέ ταινίε και όχι μόνο πολλού δίσκου ε, παντρεύει πολύ όμορφα αυτά τα υποβλητικά να το πω, μοτίβα με ε, διάφορα ε, θέματα, ε, με ηλεκτρονικά θέματα, με, ε, δεν ξέρω, ξέρω και πολύ καλά, ε, δεν είμαι τόσο η δήμου περί της μουσικής άλλη εδώ στο σταθμό, αλλά προσπαθώ. Έτσι λοιπόν με τις υπέροχες κάποιες γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλές δουλειέ του Βαγγέλη. Κάποιες από τις περιοχές λοιπόν δουλειά του Βαγγέλη Αθανασίου θα επενδύσουμε τη σημερινή μας εκπομπή Ξέρετε ότι αρέσκομαι και προσπαθώ όχι πάντα αλλά τις περισσότερες φορές καταφέρνω και έχω ένα θεματικό υπόβαθρο στη μουσική επένδυση όχι πάντα σχετιζόμενο με το βιβλίο αλλά είπαμε, ποιος είπε ότι οι αναγνώστες δεν, δεν ακούνε μουσική έτσι κατά το γνωστό ανέκδοτο που δεν είναι επί της ώρας, να το πούμε στο, στο, στον, α, στον αέρα Συγγνώμη έτσι λοιπόν, ε, σιγά σιγά είμαστε στα μέσα ήδη του Δεκεμβρίου και βλέπουμε ότι οι πόλεις έχουν αρχίσει να παίρνουν μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Σήμερα σε αρκετές πόλεις και ήταν ε, και σε, ναι, σε όλη τη χώρα, σε αρκετές πόλεις, ε, ήταν ανοιχτά και τα καταστήματα εν ώψη των εορτών ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ε, θα έπρεπε να είναι, θα είναι και την άλλη Κυριακή που είναι πριν τα Χριστούγεννα όπως πάντα αλλά ήταν και μία πριν τα Χριστούγεννα και ενώ θα είναι κλειστά θα μου κάνει εντύπωση θα είναι κλειστά την Κυριακή πριν την πριν χρονιά ε, θα ήταν πιο λογικό για μένα τουλάχιστον με το στοχό μου. μυαλό μου να πριν τα Χριστούγεννα και πριν την πριν χρονιά για τα ενδεχομένως όποια ψώνια θέλει να κάνει έστω μέσα στην ατμόσφαιρα των εορτών την ίσω να βολεύει καλύτερα πριν αλλά τέλο πάντων ε, Α ελπίσουμε ότι όσοι άνοιξαν, ε, τουλάχιστον είδαν, ε, πήγαν καλά η δουλειά του μόνο αυτό μπορώ να πω, γιατί σήμερα η μέρα ότι και αυτό είναι δεδομένο. Με πάση περιπτώσει, Χριστουγεννιάτικη ε, ε, λοιπόν η ατμόσφαιρα και γεμίσαμε μπαζάρ. Ε, όχι ότι μα έλειψαν όλη τη χρονιά όλο και κάποιο μπαζάρ γεννόταν, αλλά ειδικά αυτέ τι μέρε τα μπαζάρ έχουν την τιμητική του, ε, Σύλλογοι, σχολεία, εταιρείε, σταθμοί, τηλεοπτική, ρεδιοφωνική, δεν ξέρω. Όλοι κάνουν και από ε, ένα μπαζάρ έτσι, για, άλλος για φιλανθρωπικό σκοπό, άλλο για την ενίσχυση του σκοπού του. Πας περιπτώσει, ε, το κακό είναι πω είναι πάρα πολλά τα μπαζάρ τη σήμερα μέρα και πραγματικά ε, ο κόσμος δεν ξέρει πού να ξοδέψει και τι να το. Ε, φυσικά και τα βιβλία δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τον μπαζάρ Υπάρχουν αρκετά μπαζάρ που τρέχουν για βιβλία Αλλά πιο διαφημισμένα Αλλά ε, λιγότερο διαφημισμένα είναι η αλήθεια ε, Σε αυτά ε, έχουμε πει τρέχουν και ω όλη τη χρονιά μπαζάρ ε, Δεν νομίζω ότι στα χριστιανικά μπαζάρ έχει διαφορά ε, Μπορεί κάποιος να βρει βιβλία ε, Και τα οποία... Συνήθως σε καλύτερες τιμές Αλλά δεν είναι και βιβλία ε, Πρώτης ε, γραμμής ε, Θα τον Κώστα Για τις ε, στο του εδώ πέρα Ευχαριστώ τον μου ε, Πάντως ε, στα μπαζάρα Ενέξω ε, ε, Στα μπαζάρα συλλόγων Και λοιπά και λοιπά Μπορεί κάποιος ε, Αν το ψάχνει συστηματικά Να βρει και ευκαιρίες ε, βιβλία ε, αρκετή κάνουν το εξίες και κυρίως σε παιδικά βιβλία μπορεί να βρει κάποιος πολλά Έχουν, παίρνουν παλιά τους βιβλία, βιβλία των παιδιών κλπ, που δεν τα, τα διαβάζουν πλέον και τα προσφέρουν σε κάποιο μπαζάρα για να κάνουν και κάποιος μπορεί να εμπλουτίσει τη συλλογή του με κάποια βιβλία και σε πολύ καλή κατάσταση και πραγματικά σε έτοιμη ευκαιρία κατά τα άλλα, εντάξει περισσότερο για το φουλοκλόρο είναι αυτά μου φαίνεται και λιγότερο για την ουσία άλλωστε οι συστηματικοί αναγνώστε ε, ήδη έχουν ξεψαχνήσει παζαρ εκδοτών προσφορές και δεν δε συμμαζεύεται ε, και διάφορες άλλες πηγές του, δι, όχι μόνο του αλλά και των φυσικών βιβλίων για να βρουν τις ανάγκες του όμως είναι όμορφο να βλέπεις και βιβλίο να κινείται και να αλλάζει χέρια λοιπόν πάμε στο επόμενο κομμάτι μας όμως από μια δουλειά μια παλαιότερη δουλειά του Φοκίλη Παπανασίου ο Πρασσουβάζ το, το κομμάτι το παιδί να το απολαύσουμε. Άλλη μια από τις τόσο όμορφες μελόδιες του Βαγγελής όπω είναι γνωστός το... στο <συγκλή> παγκόσμιο κοινό, συγγνώμη το... Ε πάμε καλά ε. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε ε, Για να συνεχίσουμε στην την εκπομπή μας ε, Και μην βγαστείτε να μου πείτε το βράδυ Οι και τι έκανες, δεν ξέρω, τέκνος θα τα πολέμη τίχνες, το χθε το βράδυ και κρύουσες Τίποτα από τους οικογενειάρχες Άνθρωπος χθε το βράδυ Σπιτάκι μου, με την οικογένειά μου Φτιάξαμε τα μέλο μακαρονά μας Ναι, ναι, φτιάχνουμε Και από αυτά Μια χράβη, και ευχαριστούμε Τα έλατε να συγκεράσουμε ε, Κρασάκι Μουσικούλα Εκεί με, τη, με την Έλληνα εντάξει, ωραία. ωραία περάσαμε εντάξει, ναι, δεν, δεν ξέρω όχι, ήταν ζεστό το σπίτι, είχα να το καλωριφέρ μην <χω> ανίσχυδε από αυτό ε, ελπίζω όμως ότι κάποιος ε, να πήγε χθες το βράδυ και σχετικά ρεγά το 11 η ώρα το βράδυ στην Αθήνα στο Μπατσίτι γιατί χθες το βράδυ εκείνη την ώρα παρουσίαζε ο δικός μας ο Ρφαίος κατά κόσμο παρουσίαζε το βιβλίο του Αλανδαλούς στην Ανδαλουσία συγγνώμη τα ισπανικά μου είναι λίγο χειρότερα από τα γερμανικά μου και λοιπόν, ε, Και είχε παρουσίαση λοιπόν ε, χθε σε συνεργασία με τι ε, όψει του φανταστικού και τι εκδοσίε συμπατικέ διαδρομέ. Έγινε παρουσίαση του βιβλίου του λοιπόν Αλανταλού. Ένα υποτικό ε, μυθιστόρημα ε, θα λέγαμε. Υποτικό. Ε, τουλάχιστον από την περιγραφή αυτό εγώ ε, συμπέρανα ε, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί πατάει πάνω στο, παρα, στο nickname, στο παρατσοπή στο avatar όπως θέλετε πίτε το σε για να το πούμε πιο σωστά στα ελληνικά, το οροφαία πατάει πάνω στο μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης αλλά όλα αυτά μεταφέρονται στην Ισπανία πια Ισπανία στην Ισπανία του 10ου αιώνα ε, υπό μαυριτανική κατοχή Αλφόνσο ο δέκατος ε, αυτά που βλέπουμε όχι βέβαια ο Λεσίνδη είναι μεταγεν, λίγο μεταγενέστερο, βέβαια αλλά περίπου ε, αν έχετε στο μυαλό σας τον Λεσίνδη το υπέροχο αυτό ε, υποτικό μυθιστόρημα και που έχει γίνει και ταινία. Έτσι, από λίγο γνωστέ, χουλίγου τι ε, ε, νομίζω ότι μπαίνεται στο, ε, στο κλίμα. Αλλά ε, με. Mm. Αυτά που είναι και υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που περιγράφουν αυτή την ιστορική περίοδο της Ισπανίας που οδήγησε στο τέλος στην επανακατάκτηση της Ισπανίας από τον, στην οριστική απελευθέρωση της από τους Βρετανούς ένα α, κοσμοϊστορικό γεγονός το οποίο έδωσε α, Κίνησε μια σειρά άλλων γεγονότων. Το πιο σημαντικό ίσως ήταν ότι ο Φίλιππος της Ισπανίας και η Σαβέλα, η καθολική η γνωστή βασίλισσα Σαβέλα, μέσα στην εφορία που δημιουργήσε η απομάκρυση, η οριστική απομάκρυση των Μαυρτανών από την Ισπανία, το Reconquista που λένε η Ισπανία Πανακατάκτηση, ε, μέσα σε αυτή την εφορία χρηματοδότησε, ε, συμφώνησε στην Αποστολή του Χριστόφορου Κολόμβου για να βρει τις Ινδύες. Βέβαια δεν είναι αυτές τις Ινδύες γιατί όπως ξέρουμε σήμερα μεταξύ των Ινδιών και της Ευρώπης παρεμβάλλεται οι Βόρειο και οι νότες, η Αμερική και εκεί πέρα έφτασε ο Κολόμβος και για να ευλογήσουμε ο Κολόμβος θα πάτε ποτέ το πόδο στην υπηρετική Αμερική έτσι στα νησιά εκεί πέρα. Έφτασα να μπας περιφτώσει μια κοσμοστουρική, αλλά αυτό είναι ότι λίγα χρόνια μετά είχαμε το περίφημο έδεικτο της Σεβίλης, ε, την διαταγή δηλαδή που διέταξε την έξωση όλων των Εβραίων από την ε, Ισπανία, φανατι... ήταν φανατικά καθολική η Σαμπέλα, έτσι είχε επιβάλλει μια τέτοια μέτρα. Ε, έχει ιδιαίτερη σημασία και για εμάς και χώρα μας γιατί ε, ένα μεγάλο κομμάτι, αυτόν, ένα μέρος από αυτούς τους Ισπανούς έφτασε και μπολιάσε την όμορφη Θεσσαλονίκη έτσι και έχουμε επικεί και ένα πολύ όμορφο βιβλίο που γράφει όλη την ιστορία αυτής ξεκινώντας από αυτή την εποχή περίπου στη Θεσσαλονίκη ε, του Μαρκ Μασάου ρε, Θεσσαλονίκη πούλη των φαντασμάτων θα ε, μου πέντε μα, όχι δεν έθελε λε ιστορικό βιβλίο είναι; γιατί εντάξει ιστορική μνήμη πρέπει να διεθυρείται αρέσει δεν αρέσει έτσι, αυτό είναι που έχουμε. Οι μνήμε μα ε, είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε και να τις αρνούμαστε στο βωμό τη όποια σκοπιμότητα ε, δεν νομίζω ότι πρέπει τιμή σε κανέναν. Έτσι δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, από το βιβλίο ξεκίνησα αλλού κατάληξα. Αλλά είδε όταν το βιβλίο είναι τόσο όμορφο τοποθετημένο σε μια ιστορική περίοδο και σου σε ντριγκάρνη να το διαβάσει, δημιουργούνται και συνειρμοί με άλλα που έχεις διαβάσει και ε, θα έλεγα ότι η καλύτερη αρχή για να γνωρίσετε το βιβλίο είναι εδώ στο Music Heaven στο Φόρουμ του Σταθμού η δική μας η Ιουλία Λίμπερα ε, ομορφολόγο παιχνίου Ιουλία Λιπεροπούλου ε, έχει συνέντευξη, παρουσίαση του βιβλίο του Αλανταλούς του Γιώργου Μπηλικά και από την κεντρική σελίδα του στήμα, δεν είναι ανάγκη να είστε και γραμμένο μέλος για να διαβάσετε την παρουσίαση αλλά εγώ σας προκαλώ και σας προσκαλώ γραφτείτε στο Radio Music Heaven είναι ένα εξαιρετικό φόρουμ ε, ένα, αν έχετε το πάρα μικρό ενδιαφέρον για τη μουσική ε, γραφτείτε και ε, συνομιλάτε να μας βρείτε στο φόρου να ακούσετε τις εκπομπές μας και να μας κάνετε ε, παρέα, παρέα και με το chat και τα μηνύματά σας ε, εγώ θα το με πολύ την περιέργεια το βιβλίο του Γιώργου ε, το έχω στα υπόψη ελπίζω σε κάποιο βιβλίο ε, σε κάποιο ηλεκτρονικό Βιβλίο. Ε, θα προτιμούσα να το βρω σε ένα φυσικό βιβλίο που ξέρει και που ψάχνω. Είναι ωραίο να ψάχνω να κυκλοφορεί τα βιβλία, να πα πάνω σε ένα βιβλίο που ό, το ξέρει ε, και αλλιώ είναι να μπει. Έχουν πολλά πλεονεκτήματα τα ηλεκτρονικά βιβλιοπολία. Δεν λέω. Ε, πα στην αναζήτηση, δίνει τον τίτλο ή τον συγγραφέα και στο βγάζει αμέσω. Αλλά κάπου ε, όσο πρακτικό και όσο και αν το χρησιμοποιώ κατά κόρον, γιατί εντάξει τα, βιβλιοπολία εδώ πέρα δυστυχώς τόσο πάνε και σπανίζουν έχουμε πει... το έχουμε πει αυτό και σε άλλες <σ <lagun> <σ <strikes> μπασί, χίλια ε, αρκετά μακρυγόρισα μπείτε στο site διαβάστε την όμορφη παρουσίαση της βιβλία. ελπίζω να συγκινήσει τον ενδιαφέρον για το βιβλίο αλλά αν του δικού μας του Ορφέους του, του Μυλικά, και ε, όποιος ήταν στην παρουσίαση, ας μας γράψει και εδώ πέρα δυο λογάκια να ξέρουμε και τι έγινε ή όποιος το έχει προμηθευτεί και το έχει διαβάσει, να σας αφήσει και ένα μήνυμα εκεί στο φόρμα εκεί που συζητάμε ε, για τα βιβλία να ξέρουμε κι εμείς τι έκανε. Πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι μας από τον Αυγγέλη Παπαθανασίου. ξέρω πως το αναγνωρίζετε, αλλά ε, ήταν από το soundtrack της ταινίας The Bounty, ή αδερφεία του Bounty, όπως την ξέρουμε στα ελληνικά, ε, από τις μια από δουλειέ πολλές ε, του του Βαγγέλη. Συγνώμη, τρέχαμε. συνεχίζω να είμαι ε, κρυωμένος όπως διαπιστώνετε. να καλησπιρίσω και το Νίκο που είναι και αυτός στη, και αυτό στην παρέα μας και στο τσάτ και συζητάμε κρυωμένος είμαι Νίκο όπως ακούστηκε και προείπα ελπίζω να, τα, να τη βγάλω την εκπομπή είμαι εδώ με το ζεστό μου το τσαγάκι να το απολαμβάνω στα ενδιάμεσα που σε τη μουσική. Α, μια κύπα τσάι. στο ίντερνετ ε, είδα έπεσα πάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρον όχι πως δεν έχουν υπάρξει κι άλλα σε αντίστοιχο ύφος. Δεν να χθεσινό προχθεσινό μάλλον άρθρο στο, στο, στην γνωστή διαδικτική πύλη in εκεί πέρα έχει για τους φίλους μας που μας ακούν από την Αθήνα έχει δέκα προτάσεις για βιβλίο και καφέ δηλαδή για μέρη που ε, συνδυάζουν πολύ καλά το καφετέρια σε σαγωικά με ε, τα βιβλία βιβλιοθυλικά καφέ ε, θα λέγαμε Επίση πρέπει να είναι ένα καφέ, βιβλιοφιλικό και καλά. Ε, όχι, όχι απαραίτητα. Ο οποιοδήποτε μέρο είναι ήσυχο ή το πετύχουμε σε μια ήσυχη ώρα, έχει έτσι ένα, μια ζεστή, κάποιε ζεστίες γονίτσε αναπαυτικέ και τη σχετική ησυχία έτσι πάντοτε. Σε προδιαθέτει να έχει και ένα βιβλίο μαζί να διαβάσει. Αλλά εδώ παρουσιάζει η κυρία Πατροπούλου, η Μαρία Πατροπούλου, στο INTR 10 προτάσει. Κάποιε τι ήξερα, κάποιε είναι τελείω ε, και για μένα και πιστεύω ότι όσοι έχετε πρόσβαση και περιεργία, ξέρετε το κόπο κι εσείς την Αθήνα, υπεισκέφτεστε την Αθήνα, το κόπο να διαβάσετε κάποια από τα ξέρω, <coughs> <coughs> Και τα ξέρω, τα έχω επισκεφτεί όπως πούμε, το το ένα στη σόλουνος, το γνωστό καφείο si τώρα στη Σόλωνος πάλι να γυμάτε που credit 20 φωτοτυπία και τέτοια τώρα όχι τόσο αλλά εκεί το ένα στρών είναι μια αξία και είχαμε είχα συναντηθεί και με τους φίλους από τη Λέσχη του βιβλίου και τους βιβλιοσκόληκες είχαμε κάνει μια πολύ όμορφη συνάντηση το καλοκαίρι. Το καφενείο της Άγκυρας βλέπω τον εκδόσον Άγκυρα έχει ε, εδώ πέρα το έχω επισκεφτεί στις όλονος και αυτό ε, και αυτό ε, συμφωνώ με την, ε, συνομή, την ε, συγγραφέα του άρθρου, ε, ε, είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι, χωμένο μια βλίτσα, πολύ όμορφο. Το floral θα και έχει πιο να το ξέρει, κλασική επιλογή ε, και πέρα το θέμα είναι... Ε, να πετύχεις και τη σχετική ησυχία έχω μια ένσταση του βέβαια για να γνωρίσεις κόσμο να ε, μιλήσεις τη βιβλία ωραίο είναι αν θα καταφέρεις να διαβάσεις ανάλογα την ώρα θα έλεγα και παρουσιάζει και άλλα τα οποία ε, δεν τα έχω επισκεφτεί και, και πολύ θα έλεγα ε, και, πολύ, και μου κίνησε πολύ την περιέργεια κάποια είναι στο κέντρο αλλά είναι και άλλα τα οποία είναι Συγνώμη γύρω-γύρω σε άλλες μεριές, παγκράδι βλέπω εδώ, κολονάκι, χαλάμπρι επομένως κάτι γίνεται. Μόνος όσοι μπορείτε θα βρείτε και το σύνδεσμο μετά όταν θα αναρτήσω σήμερα το βράδυ. Αύριο και στην θα αναδύσω, την αναφορά από την, την ηχογράφηση, συγγνώμη καλά ότι θέλω λέω σήμερα. Η πάντα δίνω και τους συνδέσμους για διάφορα site και ενδιαφέροντα που ε, αναλύω και λέω στην εκπομπή. επομένω ε, θα το δείτε εκεί πέρα και γιατί όχι τώρα που έρχονται κάποιες μέρες ε, ε, αργίες όσο και να είναι, ε, βέβαια κάποιοι δουλεύουν περισσότερο αυτέ τι μέρες γιατί είναι δουλειά τέτοια. Ε, έτσι δυστυχώς έτσι γίνεται. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποια μέρα που να τους κάποιοι περίοδος που να είναι όλοι ευχαριστημένοι όταν οι άλλοι... Και αυτό σκεφτείτε το στις γιορτές πάτε κάπου και γίνεται ο κακός χαμός που λέμε που γίνεται πανικός όπως το λέμε ε, σήμερα σκεφτείτε λίγο και τους ανθρώπους που εργάζονται αυτές τις μέρες και είναι και αυξημένη η, η δουλειά τους Ενάξει, και ας μην είμαστε κι εμείς έτσι ας είμαστε και λίγο πιο χαλαροί και ας μην είμαστε τόσο ε, απαιτητικοί απετη, ε, το οποίο είναι σχετικό με να κάνουμε εκπτώσεις στην... σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας κλπ, κλπ. Αλλά επειδή μας ξέρω ότι είμαστε σε άλλος, να είμαστε λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο συγκαταβατικοί. Αν κάνει και κανένας κανένα λάθος, δεν έγινε τίποτα. Ε, βρε, αδερφέ. Έτσι, γιορτές είναι, δείτε το. Και έτσι. Πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι από το Ευαγγέλιο Παπαθανασίου. ήταν η σύνθεση ανταρκτική του Βαγγέλη Παθανασίου που ήταν η μουσική επένδυση στο ομώνυμο του, του κηματέρ ανταρκτική. Είναι, ε, δεν ξέρω, κάποιοι μου λένε ότι ε, βαριώνται σε κάτι μουσική του Βαγγέλη Παθανασίου ότι έχει λίγο πολυτέδια και τα ίδια. Ε, ναι, είναι χαρακτηριστική αυτή η, η ορχιστρική η έλεγα προς ε, ε, η χρήση και των, της ηλεκτρονικής μουσικής και δεν ότι ήταν πρώτο πόρος ο σε αυτά αλλά ε, δεν, πάβει, σύνομαι, ε, δεν πάβει να διακρίνεται από το γεγονό ότι ταιριάζει τόσο όμορφα αυτή τη μουσική αυτά τα μοτίβου που μπορεί σε κάποιος ακούγονται ότι ταιριάζει με αυτό που ε, ο θεατή βλέπει με τα συναισθήματα που θέλει να του ε, μεταδώσει. Ε, άλλωστε παγκοσμίω θεωρείται από τους ε, κορυφαίου το είδος του ούτε το συζητάμε. Ε, Έλεγα προηγουμένω για ε, βιβλιοκαφέ καφέ, ε, ναι. είναι μια παρουσίαση που είδα για βιβλίο καφέ και αναφέρα και τη συγκέντρωση που Κάναμε με λέσχι βιβλίο και βιβλιοσκόλικες και θυμήθηκα το, το εξή ε, που πιστεύω ότι εξίζει τον κόπο ε, και ο Ιονός στο κέντρο της Αθήνας έχει, ε, έχει ένα πα, πατάρι, ναι πατάρι θα το έλεγα, έχει ένα καφέ και χώρο και δηλώσεις του πατάρι που είναι μεγάλο, είναι άνετο ε, και εκεί έχω πάει και εκεί πέρα την προηγούμενη εβδομάδα βλέθηκαν και τα παιδιά από την ομάδα του spoiler όπου παρακολούθησαν την, μια εκδήλωση που έκανε ο για το καινούριο μυθιστορήμα του Στίβε King, King, ο κύριο Μερσέντε και είχε κάποιους α, συγγραφείς α, τους κυρίους Σραπτόπουλου, Λιώτσα και Κρεμμιδιώτη και α, μίλησαν για το βιβλίο και γενικότερα για το Στέφαν Κίνγκ και τα, η ομάδα του Spoiler Alert έχει ανεβάσει α, όλη την παρουσίαση α, έχει ανεβάσει βίντεο α, νομίζω έχει ανεβάσει τρία 3-4 τέσσερα βίντεο με την παρουσίαση και α, Όσοι πιστοί, λοιπόν, προσέλθετε που λέει. μπείτε όσοι σα αρέσει ο Στέφαν Κένγκ και θέλετε να δείτε τι έγινε στην παρουσίαση. Ή θέλετε ίσω να τον γνωρίσετε. Είναι μια καλή ευκαιρία για να, κάνετε, ε, για να δείτε τι έχουν να πούν και κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό είναι πολύ δημοφιλή ο Στέφαν Κένγκ. Έχω διαβάσει και εγώ ε, κάποια. Συγνώμη, κάποια βιβλία του και θα ήταν, ε, ε, ε, μια καλή, πιστεύω ήταν μια καλή παρουσίαση και δεν ξέρω, ε, δεν είμαι στη φάση τώρα που ψάχνω καινούργια, έχω μαζέψει ένα σωρό βιβλία να διαβάσω, αλλά ίσω και αυτό κάποια στιγμή, ε, του, του ρίξω μια ματιά να το πω έτσι γιατί πραγματικά την παρουσίαση μου κίνησε την περιέργεια ε, παρα παρεπτώ... α Νίκο μας λέει εδώ Νίκο έχει καθώς κρυωμένος είναι και κρύος στην Αθήνα έχει κρύο, ε, δεν ξέρω πόσο κρύο και εδώ τα, τα βράδια και νωρίς το πρωί δεν είναι εγκλοφορείς Νίκο μου δεν ξέρω που την αρπάξαμε ε, ε, όμως εν πάση περιπτώσει Ah, ναι. ε, και εκεί πέρα στον Ιαννό, όσοι είστε πάλι στην Αθηνία, όσοι βρεθείτε στην Αθήνα και ένας μέρες, να ξέρετε εκεί σε αυτό το ε, πατάρι, στο ωραίο μέρος που έχει ο ενός, θα γίνει και άλλη βιβλιοφιλική συνάντηση. Την οργανώνουν στο Goodreads, το group των βιβλίων την οργανώνουν και τα παιδιά για την Κυριακή, από ό,τι έχουν πει μέχρι τώρα, Κυριακή 28 ε, Δεκεμβρίου επομένως ε, ε, νομίζω ε, δεν ξέρω πίστευα δουλεύει το καφέ τους και ο 28-12 ε, περιπτώσει ε, για λεπτομέρειες και ερωτήσεις όσοι είστε στο Goodreads ε, μπαίνετε στον γκρουπο βιβλιοσκόλικης ή ε, ε, ε, στο facebook ε, μπορείτε να τους ρωτήσετε για τη συνάντηση αυτή όσοι λοιπόν στην Αθήνα άλλη μια συνάντηση ε, Όπω μπορείτε να πάτε, οργανωμένοι έτσι, από αναγνώστε για, αναγνώστες για... γνωριμία, να το πω έτσι, για συζήτηση, δεν είναι από κάποιο εκδοτικό οίκο, δεν σχετίζεται με κάποια παρουσίαση βιβλίου. Έτσι, επομένω, ζητάμε. Παρ' επιπτόντω, οι η... αγαπημένοι μέσα από το spoiler, του λέει, η λέει, το λέει, το λέει, Βεβαίω ότι την Περασκευή γιορτάζε και χρόνια της πολλά δεν ξέρω να μας ακούει. Αλλά αν μας ακούς Σπυρού, χρόνια σου πολλά, να έχεις ε, ό,τι ε, επιθυμείς. Δεν ξέρω να έχουμε και ένα άλλο Σπύρου εδώ πέρα με τα ε, παρονίμια μα και τα τέτοια. Εντάξει, πολλές φορές δεν είναι εμφανές το όνομά μα Πατώ, αν, αν έχουμε κάποια, μας ακούει, χρόνια του πολλά. Ε, ε, λοιπόν, ε, πάμε στο επόμενο κομμάτι... Ήταν πάλι όπω πάντα. Είπαμε: Σημαίνει η χομπή, έχει δημοσιευθεί κάπου με κάποιε από τι δουλειέ του Βακέλη Παπαθανασίου. Ήταν το άνθρωπο, τον ύμνο. Ποιο ύμνο, δεν ξέρω πόσοι τον γνωρίζετε, ήταν ένα που έγραψε για το Παγκόσμιο Κύπριο του 2002. Ε, σε μία από τις, την ορχιστρική εδώ πέρα του ε, εκδοχή. Ε, είπαμε: Έχει γράψει μεγάλε δουλειέ ο Βακέλη Παπαθανασίου και έχει φανατικό. Φίλου ε, όλο το συγνώμη, σε όλο τον κοσμή το με ε, κρυωμένο, ε, μυρτά τέλειο και εγώ και ο Νίκο Μουλάμε στο ακριβώ είμαστε και, και οι δύο ε, Πάση περιτώσει. Να κλείσω σου, λοιπόν και το Στέλιο που είναι παιδί και αυτό στην παρέα μας. Ο Στέλιο μου έχεις συζητήσει και δεν το ξεχνάω μου ζητήσει και κάποιο τραγούδι, αλλά ξέρεις επειδή έχω νία ε, προσπαθώ να έχω θεματολογία, το έχω σημειώσει όταν έρθει η ώρα θα ακούσει και το τραγούδι που μου ζητήσει, προς το παρόν, θα σε αυτά που έχω και πιο τη βλέπουν τα ματάκια μου καλησπέρα και σα ένα Έμι ήρθε στην παρέα μας και η Έμι πια Έμι η δικιά μας Έμι από τις ροκ απόπειρες γιατί μην ξεχνάμε η Δευτέρα είναι η μέρα του ροκ και 4 αύριο στις τέσσερις θα συντονιστείτε για να ακούσετε την Έμι και τις ροκ απόπειρες έτσι για να ζεσταθείτε και μετά να συνεχίσετε στις 6 με τον Πέτρο Live to Rock και μετά βέβαια θα χαλαρώσουμε με ήλιο και κρόσ. άντσι θα επήγαινε πολύ να τα ρόλωση εκπομπές της Δευτέρας Rock έτσι δεν είναι ε, βέβαια φυσικά τσάι εγώ το πίνω το τσάι μου δεν ξέρω αν άκουσε προηγουμένως αν με ακούσετε εγώ είμαι εδώ με το τσαγάκι μου σας είπε πρότεινα και μέρη να πάτε με βιβλίο τσάι καφέ τι άλλο θέλετε Εμεί συνεχίζουμε και μην ξεχνάσουμε σήμερα πετάχτηκα εγώ κατευθείαν στη Δευτέρα αλλά μην ξεχάσουμε σήμερα στις 10 έρχεται ο με τη μουσική πιανόλου ενός Θερβάμωνα και σήμερα έχει το δεύτερο μέρος του φιερώματος στο 1950 77, νομίζω το πρώτο μέρος πρέπει να σας άφησε ικανοποιημένος ε, Δεν είδα αν έχει ανεβάσει και την οικογράφηση Καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει Σήμερα στις 10 συντονιστείτε για το δεύτερο μέρος Το αφαιρόματος το 1977 Ε, σίγουρα σίγουρα θα φτάσουμε στο 2014 <okoz Heroes> Αστιεύομαι, αστιεύομαι Αχ, που ah, συντονίστηκα τώρα, συγγνώμη και κρυωμένος, τι λέγαμε. Α, ah, e, συζητούσαμε, είχα μείνει στο ah, spoiler alert και έλεγα για την παρουσίαση που έχουν κάνει ε, Ένα άλλο που ενδιαφέρουν άνθρωποι που είδα και στο spoiler alert, έχει e, παρουσιάζουνε e, e, κάποιο βιβλία φάνταζι, ε, έχω ένα αυτό που λένε soft spot α πούμε, έχω μια δυναμία στο φάνταζι είδο, τι να κάνουμε, talking και μας κακομαθαίνετε και κυρία καθηγήτρια και τέτοια, μου ε, έχει μείνει. έχω μια συμπάθεια στο φάνταζι, όπως και να το κάνουμε, ε, παρουσιάζει ένα από τα βιβλία του Μάικλ Μούρκοκ, ο οποίος θεωρείται ε, ένα από τους σημαντικότερου ε, συγγραφεί στη λογοτεχνία του φανταστικού ε, και θεωρείται από αυτού που είχαν καθοριστική ε, επίδραση στο είδο του φάνταζε. Βέβαια, εντάξει, ο, ό, όχι ο, ο δολοκινήσο, αλλά θεωρείται ένα από τους ε, βασικούς ε, συγγραφεί του φάνταζε και ε, περιγράφουν ε, Το περιγραφούν κάποια πράγματα για το έργο του και αυτό μπορείτε να βρείτε λοιπόν και που θα είστε στο spoiler.gr να ρίξετε μια ματιά και στο άρθρο μπορεί να σας κινήσει την περιέργεια να διαβάσετε λίγο μουρκο και λοιπόν Λοιπόν, τι έλεγα, βέβαια ε, εγώ θα το πω και ας με παρικηγήσει όπως θέλει ε, ε, όσοι από εσάς δεν έχετε διαβάσει Tolkien έτσι, καλά, είτε, οι στενές μπορεί και να τι έχετε δει, μπορεί και να τις έχετε δει αλλά όσοι δεν έχετε διαβάσει Tolkien ε, αύριο, ανοίγοντα τα ουλιοπολία το πρώτο που θα κάνετε πάτε, ε, μπορείτε να ξεκινήσετε το Hobbit που είναι μικρό, φιλικό και όμορφο και μετά εκείνο και, και το Προηγείται λογικά και μετά να πάτε στον άρχοντα των δεχτήλιλιών και μετά ε, ε, να μην σνεχίσετε και στον Σελμαρίλιο για να ξέρετε τι γίνεται έτσι έτσι όχι. όχι θα και ε, ακόμα χαιρότερο όσοι θέλετε να λέτε ότι γνωρίζετε ε, αγγλικά ε, θα πάτε τώρα ...και θα σε οποιοδήποτε δίδυκε κτιακό βιβλιοπολίου... ...για να το βρείτε και σε καλύτερη τιμή... ...και θα παραγγείλετε τα βιβλία του Τόλκιν στα γλυκά... ...για να τα διαβάσετε τα Χριστούγεννα... ...και μετά τις γιορτές με τον κηδαιμόνα σας... ...θα ξέρετε αυτά, ναι... ...εντάξει, νομίζω εδώ θα με σαφήνει το στιγμό μου... ...σον αφορά τον Τόλκιν και την επίκη φαντασία... ...έτσι δεν είναι... ...τι, τι μας λέει εδώ... ...έμ Πω πω. κορίτσι μου κορίτσι μου αυτά με τους κωδικοί οι κωδικοί ξέρεις πρέπει να προσέξεις που τους βάζεις για να μην τους χάνεις έτσι ναι. είναι τραγικό να χάνεις τον κωδικό να μην τον θυμάσαι ε, και δικάτε σήμερα η μέρα που οι κωδικοί τίνουν να γίνουν και πολλοί πλοκοί για λόγους ασφαλείας. Ε; εκεί πέρα είναι ότι υπάρχουν διάφορες τεχνικές για να φτιάξεις κωδικούς που να είναι και ασφαλείς και αυκολλής τους θυμηθείς, δεν είναι επί του παρόντος. Μια ανεζητή σου λόγω στο διαδίκτυο θα σου βολέψει, αλλά τέλος πάντων, γράψτε το κάμπο, κρύψτε το κάτω, πώς θα γίνει τώρα. Θα σε βλέπουμε με διαφορετικά ψευδόνυμα, δεν δε πειράζει, αρκετά την πείραξα, δεν πήραξα, παράδει, νομίζετε. Τέλο πάντων, ας συνεχίσουμε, ε, ας ακολουθούμε το επόμενο κομμάτι πριν συνεχίσουμε και ε, στέλνω θα μου επιτρέψει να σου το φέρω αφού μπορώ και αυτή δεν μπορώ και σε αυτή δεν μπορώ, σε αυτή την εκπομπή να βάλω αυτό που μου ζήτησες ας σου το φυρόσω, αυτό πιστεύω θα σου αρέσει Αλεξανδρος, από την ομώνυμη ταινία του Όλιβερ Στόιν Αλέξανδρος Ο γνωστός ιστορικός στρατηλάτης Μέγας Αλέξανδρος λοιπόν. Επίσης ο να σου άρεσε το τραγούδι Θα έρθει και αυτό που μου έχεις ζητήσει Όταν το παντρέψω με κάποια άλλα εννοείται Και δεν ξέρω πώς από εσάς έχετε Instagram και Παρακολουθεί το Instagram, κάπου εκεί ε, έχω ε, σαν παιχνιδάκι, να το πω έτσι. Τελευταία μου αρέσει να βλέπω καμία φωτογραφία, ε, ξέρεις αυτό που το μπορώ να κάνω, ε, ασχοληθώ με τη φωτογραφία, ε, και στο Instagram όλο και κάτι όμορφο βλέπεις. Εκεί τρέχουν διάφορα και τρέχει και ένα βιβλιοφιλικό ε, τρέχουν πολλά βιβλιοφιλικά. θα δείτε πολύ ωραίες φωτογραφίες με βιβλία με τα σχετικά, ξέρετε να χειρίσετε λίγο και τις ετικέτες, ακόμα καλύτερα και τρέχουν και οι βιβλιοσκόλοι και στο δικό τους στο Άτικο, το Δεκεμβριάτικο, το Χριστουγεννιάτικο, κατά κάποιο τρόπο και έχουν βασικοί κάποιες φωτογραφίες, ο οποίο λοιπόν στο, ε, ασχολείται με το ίνισταγκρατας Instagram, συγγνώμη που, που σήμερα δεν, δεν παλεύω τη δουλειά. Ε, α δει και τι φωτογραφίε, και ε, α ε, μου και κι ένα μήνυμα. Έχω, έχω και μια από αυτέ που αφήνει μηνύματα στο μέσο Instagram, κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων, αφήστε μου και ένα μήνυμα εδώ, αν είναι ακόμα, <coughs> ακόμα καλύτερο <coughs> λοιπόν τι λέγαμε α μια και μιλούσαμε για ιστολόγια μια και φτιάσαμε λέτε, πριν από λίγο καιρό ένα αντροπαλός που σε επισκέπτες εδώ πέρα στην εκπομπή μου σύστησε ένα ακόμα βιβλίο φιλικό ιστολόγιο το οποίο εντάξει όπως πάντα το τσέκαρα και ε, είναι από αυτά που κατάφερα να, να με κρατήσει να το πω έτσι και το επισκέπτομαι σχετικά σε σχετικά τακτική βάση, ε, βοηθάει και το ότι το ενημερώνει αρκετά, ε, συχνά τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό και έχει παρουσιάσεις, ε, βιβλιο... έχει και άλλα θέματα αλλά κυρίως παρουσιάζει ε, διάφορα βιβλία και από ό,τι φαίνεται, μιλάμε, έχει μια απλή παρουσίαση βιβλίων, από γιατί υπάρχουν και πολλά ιστολόγια που μου προτείνει και καιρός, που η παρουσίαση που κάνει είναι το δελτίο τύπου από το νοητοτικό οίκο, η περιγραφή από το βιβλιο.net ή τέλος πάντων, ε, το έχει διαβάσει εγώ ε, με συγχωρίζετε που θα το πω ε, προτιμώ να φιέλω στο χρόνο στο λόγο για σαν εμένα αναγνωστών δηλαδή που έχουν διαβάσει ένα βιβλίο και γράφουν κάτι γι' αυτό όχι ε, αυτό που παίρνω αδελτίου δηλαδή, τύπου και των ε, αντιγράφων βέβαια εντάξει θα μπορούσα να δεχτώ μια μια συνέντευξη από ένα φίλο μου που το έχει διαβάσει, να το πω μια συνέντευξη στην απόφασή του και να τη μεταφέρω, αντί και αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, χωρί να έχω διαβάσει ένα βιβλίο, να γράφω γι' αυτό, ε, κάπου, μου, κάπου δεν με μπνέει, να το πω έτσι. Και είμαι και πολύ ε, επιφυλακτικό ε, και όσοι τυχαίνει και με βρίσκεται και με ακούτε εδώ πέρα ή όσοι με βρίσκεται είτε στο Goodreads με αυτά που γράφω στις κριτικές μου στα σχολιά μου και στη λέξη του βιβλίου που πάλι ε, ε, γράφω και εκεί στα φόρουμ ε, αποφεύγω να εκφράσω για βιβλία ή για συγγραφείς που δεν είμαι εξοικειωμένος ε, μαζί τους ε, βέβαια ε, αναγκαστικά πολλές φορές λόγω της δημοσιότητας που πρέπει κάποια ε, να πρέπει να σχολιάσει, Αλλά και πάλι είμαι φυλακτικός στο να ε, εκφέρω άποψη και, ε, και γνώμη τη στιγμή που δεν μπορεί να είναι εμπεριστατωμένη. Βέβαια ε, εντάξει, αν ένας εγγραφέας ε, ε, δεν, δεν εκτιμούν τον συγγραφέα θα το πω ότι. Δεν διαβάζω ή δεν μου αρέσει Δεν έχω σχοληθεί με βιβλίο Δεν μου αρέσει οι, οι ασχοληθώ, Δεν γνωρίζω το έργο του, του συγγραφέ Και μπορεί να σχολιάσω Αλλά μέχρι εκεί για βιβλία Τα οποία δεν κατέχω και συγγραφής Αποφεύγω όπως ο διάβολος Στο λιβάνι που λένε Να σχολιάζω ε, Δεν <κοί> ε, Δεν με αφορά τι λέει Η επικαιρότητα για και το βιβλίο λέει, ε, αλλά δεν σχολιάζω. Εκεί που σχολιάζω, και ό, ε, όσοι έχετε ακούσει κι άλλε εκπομπέ, θα το ξέρετε. και που σχολιάζω είναι όταν βλέπω να. Μα συστήνονται από τα διάφορα μέσα ενημέρωσης, παραπλάνησης. Τώρα πέ, παίζει τη σήμερα ημέρα τη τι ρόλο έχει ο καθένας. Τα σαν το διάφορα μας μα μας περιουσιάζονται περίπου ως ε, το επόμενο Νόμπελ στη λογοτεχνία. Βιβλία διάφορων, θα το πω έτσι και να μην δείξω κανέναν, διάφορων τηλεοπτικών προσωπικότητων. Να το πω έτσι, θα μου πεις είναι κακό ένα συγγραφέας, στην τηλεοπτικής προσωπικότητα. Όχι, καθόλου κακό. Δεν είναι. Κακό είναι όταν μια τηλεοπτική προσωπικότητα ε, πηγαίνει να το παίξει συγγραφέας. Ε, θα μου πεις, που ξέρεις, μπορεί, μπορεί, μπορεί. Ναι, όχι, να σου πω ότι θα δεχόμουν ε, να... Που είσαι αποτελεύθερος να βγάλει λίγο και εφόσον κι αν αν θεωρηθεί καλό ή οτιδήποτε και τα λοιπά, Αλλά δεν μα το παρουσιάζουν. Η ένσταση μετράται κυρίω με τον τρόπο παρουσία. Ή αν κάποιο έχει πραγματικά τα κότσια, μια τηλεοπτική προσωπικότητα, μια γενικότερη, μια άλλη προσωπικότητα, είτε ε, αθλητική, είτε καλλιτεχνική, είτε οτιδήποτε, θα μου πει, δύσκολο να είσαι μια προ... προσωπικότητα σε προσωπικό, οποιοδήποτε χώρο αυτή τη μέρα και να μην είσαι και τηλεοπτική ταυτόχρονα. Τέλο πάντων, ε, αν οποια προσωπικότητα θεωρεί ότι έχει τόσο γερή α εκδώσει τα βιβλία ένα ψευδόνιμο, να το πω έτσι και από εκεί και πάρεις άρθηκε και πει μετά, ξέρετε αυτό το αριστούργημα ε λοιπόν ε, εγώ το έγραψα και να μας αποστομώσει ε, όλους εμάς τους κακόπιστους το, το έχω πει το έχω πει ε, τσι, ναι, ναι, ναι ναι βλέπω εμείς ε, συμφωνείς δεν ξέρω πως συμφωνείτε πως διαφωνείτε αλλά ελεύθερος σταθμό μα μας έχει αυτό το καλό είναι ελεύθερο. ακόμα και ανώνυμα σαν τροπολίοι επισκέπτε πείτε ή ε, ε, ακόμα καλύτερα γραφείτε δεν δαγκώνουμε έτσι ελάτε στο στάδιο και πείτε e, MacBook Μπουκλάβερα Μιχάλη μου έχει άδικο και για αυτούς και για αυτούς τους λόγους εγώ θα το ε, δεχτώ δεν τίθεται θέμα να μην έχω ε, μου αρέσει ο διάλογος ακόμα και η διαφωνία, μα πώ θα γίνει αλλιώ, λοιπόν, πώ θα προχωρήσουμε τη γνώση μα, πώ θα, ε, όταν, αν καθένα οχυρωθούμε σε μια απόλυτη θέση που έχουμε και δεν πνινάμε ούτε ρούπιτε δεχόμαστε να ακούσουμε τίποτα για αυτή, ε, πάει. Μετά, τι να το κάνω, αν έχουν διαβάσει 100, 200, 300 ε, βιβλία. Πλά πέρασαν και δεν άγγιξαν. Και εδώ είναι η διαφορά αυτό που λέμε και το κάπου να συζητείτε διαφορά φορά ε, και μόρφωση. από μόρφωση, δόξα του Θεού, καλά πάμε ε, στην παιδεία όμως όπως αποδεικνύεται κάθε μέρα ε, πάσχομαι παιδιά μου και θα σας πω ε, τις προάλλες έτυχε να μεταβω κάπου για μια εργασία εκτός πόλης ε, και να, να σας πω δεν είναι βιβλιοφιλικό, αλλά έχει, έχει σχέση και αυτο και η σχέση μας με το βιβλίο και αυτό είναι θέματα παιδιάς, θέματα κουλτούρας, να το πολλούς, άρα είναι και θέμα που έχει να κάνει και με το βιβλίο και το τι κοίτε πόσο διαβάζουμε ε, εκτός πόλεις, ρωτάμε την περιοχή μας, ε, στρίβοντα. Ε, στρίβοντας. Κάπου, αυτό σε μια διασταύρωση με τα μπέλεσαι γνωστέ καφέ και με δίνει τα προς προ έναν τουριστικό αξιοθέατο 50 μέτρα μετά. στον δρόμο πω οδηγεί σε ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα, οι, οι γνωστές οι γνωστοί του σωροί, οι σκουπιδοσοροί, οι ανεξέλεγκτε χωματερέ που λέμε καμιά φορά και πληρώνουμε και τώρα έπεσε και το τελευταίο πρόστιμο κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο φυσικά οι φορολογούμενοι θα τα πληρώσουν έτσι. Δεν θα τα πληρώσει κανένα από αυτού που φοροδιαφεύγουν. Είμαστε, όσοι από εμά που ακούτε την εκπομπή και αυτό δεν έχετε δυνατότητα να κρύψετε την εφορία, εσεί θα τα πληρώσετε, θα το, εγώ θα τα πληρώσω και εσεί έτσι. Μην έχετε καμία εμφιβολία γι' αυτό. Οπότε λοιπόν βλέπω του γνωστού σκουπιδοσορού έτσι. Τα μπέλα που καθοδηγεί πωτίζεται την τουρίστα και το μέτρα μετά οι γνωστήσει με τη θέση, καναπέδε, ε, στρώματα, ε, πλακάκια, ε, κλαδιά, φύλλα. Ε, αυτά, όταν σταματήσουν. Αυτά όταν σταματήσει ο άλλος να βγάζει το χέρι από το παράθυρο του κινήτου και να πετάει τη γόπα του ή ακόμα χειρότερα να διάζει όλο το τεσάκι στον δρόμο τότε θα αρχίσουμε να συζητήσουμε ότι ίσως αρχίζουμε και γινόμαστε ε, α, ε, χώρα αρχίζουμε και γινόμαστε λαός με το λάμδα κεφαλαίο και όχι λαό τζίκος Έτσι, τότε θα αρχίσουμε να το συζητάμε πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι ενός που έχει ξεφύγει ευτυχώ ε, από όλα αυτά Δεν ξέρω πόσοι αναγνωρίσετε αυτή τη σύνθεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ε, είναι η σύνθεση «Κόσμος» και οι παλαιότεροι ίσω θα θυμάστε, ναι, είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τους τίτλους της ομώνυμης σειράς του Κάρλ Σάγκαν. «Κόσμος», αυτή την εμβληματική σειρά της δεκαετίας του 1980. Ε, προσωπικά είναι μία από τις ευαίσθητες χοροδές μου αυτή η σειρά από αυτές που με συντρόφευσαν μεγαλώνοντας ε, και μαθαίνοντας και που το στο μου διάπλατα και τα μάτια μου μπροστά στα θαύματα τη επιστήμης από αυτά που με όθησαν ίσως προς την, προς την επιστήμη από τους μεγαλύτερου επιστήμονε τους μεγαλύτερους επιστήμονες να το πω έτσι από τους μεγαλύτερους ε, θεασώτες της επιστήμης η οποία έχουν πρώτος συνόμοι επίσης πρώτος την εκπαίδευση του κόσμου σε θέματα της επιστήμης ε, πραγματικά και λυπάμαι δεν έχω καταφέρνετε βρω, ε, βρω ολοκληρών την κλασική σειρά του 80 το remake που κάνανε τα τελευταία χρόνια προ πέρσι καλό ήταν αλλά δεν είχε τη μαγεία που είχε η σειρά του 80 και μετά την ανανέωσε Λίγο ε, Την επόμενη εβδομάδα το 20 Δεκεμβρίου ε, συμπληρώνονται τα ε, 18 χρόνια το 96 πέθανε από το θάνατό του έτσι και τι να πω, ε, τα βιβλία, τη σειρά αυτή πιστεύω κυκλοφορεί στο εξωτερικό και βρει σε DVD, σε αυτόν το βρούμε και με ελληνικού πόδου. Δηλαδή, όσοι έχετε παιδιά ε, ή όσοι ενδιαφέρεστε για την επιστήμη, βρείτε το, πιστεύω είναι μια επένδυση, θα έλεγα, όπω είναι ένα καλό βιβλίο, ένα καλό, ε, μια καλή κυκλοπαίδεια ένα καλό λευσικό, έτσι ε, και αυτό είναι μια επένδυση. Και όσοι ε, Μπορεί ότι διαβάστηκε το βιβλίο που έγραψε το, α, το 1995 έκδοση «Η επιστήμη σαν ένα στο σκοτάδι». Ε, πραγματικά πολύ ωραίο βιβλίο, πρέπει να το διαβάσει. Πιστεύω πρέπει να το διαβάσουμε όλοι, γιατί μην ξεχνάμε καλά οι θεωρίες, καλά οι κόσμοθεωρίες κλπ. κλπ. Όμως είμαστε εδώ που είμαστε, και ε, να ταινίσουμε τον κόσμο ε, χάρη εμπολής ε, στην επιστήμη και όχι στη δοξασία. Έτσι. Γι' αυτό είμαστε εδώ, έχουμε διδικτικό ραδιόφωνο, έχουμε ε, ό,τι έχουμε τώρα, με τα καλά του και τα κακά του, έχουμε όλα αυτά τα τεχνολογία, έχουμε ένα σωρό πράγματα που δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε, ακριβώς εξαιτία τη επιστήμης και στην ουσία της α, του ορθολογισμού της που αυτή φέρνει ε, εντάξει δεν θα πω αλλά είναι ένα ευαίσθητο <σχελίως> θέμα για μένα πάμε σε κάτι πιο ευχαριστή να κρύψει περισσότερο φίλη φίλοι μας τη σύλλια, τη γνωστή σύλλια του μουσικού ονειροδρομίου το οποίο δεν θα πω τίποτε γιατί δηλαδή, καταφέρα που λέω αυτό κάτι τι κάτι συμβαίνει και δεν κάνει εκπομπή η σίλια, Το ξέρετε το μουσικό νηροδρόμιο Όσοι μας ακούτε Αν δεν το ξέρετε Φροντίστε να το μπείτε στο Music Heaven Να το μάθετε θα σας περιμένουμε εκεί πέρα έτσι. Ε, Δεν είναι Σίλια ελπίζω Είναι σε καλά και όχι κρυωμένη ε, Όπως εμείς ε, Τους χαιρετισμούς της Σίλιας Και στην υπόλοιπη παρέα και έτσι λοιπόν έλεγα και του, το βιβλίο του Καρλ Sagan. Αν είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσετε από αυτά τα επιστημονικά, αυτό θα ε, διαβάσετε. Έτσι. Και ε, αν θέλετε να δείτε, έχετε μία σειρά στο DVD σα να τη βλέπετε, πάρετε τη σειρά. Κόσμο ε, αξίζει τον κόπο. Ε, τι λέγαμε. Συγγνώμη Α, ε, Λέγμε δε για Είχαμε μείνει σε Φιλικά μας ιστολόγια Και λοιπά ε, Ένας τροπολόγος υπησιάς, λοιπόν Μου πρότεινε Πριν από κάποιες μέρες Ένα ιστολόγιο που σας είπα παρακολουθούσα Και μετά πιαστήκαμε μετά άλλα Και δεν μπορέσα να Στο πω Το ιστολόγιο αυτό ονομάζεται Ο Θελής και τα βιβλία Τελικά θελής, Ιστολόγιο blogspot.gr Καλά το σύνδεσμο ξέρετε εσείς θα το βρείτε με την ηχογράφηση της εκπομπής και είπαμε παρουσιάζει βιβλία και τα έχει διαβάσει. Ε, και από εκεί ξεκινήσα πια, έπιασα κουβέντα και ε, είδατε πως παρασύρωμαι να με παραφέρει. Χρειάζομαι, ξέρετε κάτι χρειάζομαι κάποιον δεύτερο εδώ να βοηθάει στην εκπομπή και να με παραφέρει στη, στην τάξη. <Και> Χίλια συνομή, είπαμε είμαι κρεωμένος, εντάξει θα τη βγάλω με την εκπομπή, μην έτσι κι αλλιώ. Ε, έτσι λοιπόν ο Θελής μου άρεσε, το παρακολουθώ τακτικά και σας το ε, συστήνω και αυτό να το παρακολουθήσετε αν σας αρέσει επίσης να τον ευχαριστήσω το φίλο που γράφει λοιπόν το ιστολόγιο το θα λύζει ξανά Μα ακούει έχει σε μία από τις αναρτήσεις του εδώ και κάποιε μέρες με έκπληξη εκ, καλά εντάξει, με έκπληξη διαπίστωση όταν φέρει και εμάς έχει μία αναρτήση για εκπομπές στο ραδιόφωνο που σχετίζονται με το βιβλίο και κάπου εκεί βλέπω και εξλήμπησε να πιώξει το δικό μας εδώ την εκπομπή που ακούτε να, με τους συνδέσμους και όλα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο που μας συμπεριέλαβε, μας θόρησε και μα ε, άξιους να το πας θα μα συμπεριλάβει στην παρουσίασή του ε, αυτή. Και όσοι βιβλιόφιλοι εντάξει, εγώ σας είπα, είμαι επιλεκτικό ε, παρακολουθώ. Είναι από το blog που... Πιάνω τον εαυτό μου να, να το τσεκάρει όποτε έχει χρόνο. Πράγμα που σημαίνει ότι καλό είναι μάλλον. Έτσι δεν, είναι. δεν ξέρω είναι και μέλο εδώ στο σταθμό. Ε, κάτω, αν είναι παρόν και μας ακούει το μέλο που μου το πρότεινε, ευχαρίστω να, να μου πει και στο chat ε, ή να αφήσει μηνύμα ό,τι θέλει. Ε, πάμε όμως, ε, Δεν αντέχω να μιλάω και Πολύ όπως έχετε καταλάβει σήμερα. Πάμε στο επόμενο κομμάτι που δικαιωματικά θα μου επιτρέψετε να το αφαιρώ ε, στη Σίλια. Ε, πάλι από το Αγγέλη Παθανσίου, από το δίσκο του Οσάνικ, «Memories of Blue, Αναμνήσεις του Γαλάζιου». Αυτή η λοιπόν αναμνήσεις του Γαλάζιο από η δουλειά του Βακέλιο το οποίο το αφιερώσαμε στη Σίλια. Χαίρομαι Σίλια που σου άρεσε και, και η Σίλια, βλέπω εδώ πέραστικά και σε σένα και αυτή τηλεπορείται ακόμα. με μα τι μα κάνει αυτό ε, ο καιρό να κάνουμε. Να καλησπίσουμε και την Αλκιόνη, την καλή μα που τρέχει μονίμως να προσφέρει υποστήριξη σε όσους παραγωγούς το χρειάζονται και δεν τη χρειάζονται οι αλικιών είναι πάντοτε εκεί και να μην ξεχνάμε ότι είναι και η επίσημη γραμματέας του Κουκουτσοχωρίου και του Μουσικού Ονειροδρομίου άλλωστε έτσι φροντίζει και για ηγουγραφίσεις και για όλα εδώ μέσα ε, χαίρομαι που είναι και αυτή και σε ελπίζω ότι αυτοί δεν είναι κρυωμένοι. Ε, από ότι βλέπω σήμερα μισή, το 50% εδώ πέρα τον μόνο του σταθμού, ε, είμαστε κρυωμένοι, μου φαίνεται. Εμπάς περιπτώσει. Μια και πιάσαμε τα φιλικά μας ιστολόγια και μετά τόσο πολλά. Ε, το άλλο ιστολόγιο που παρακολουθώ, εκτό από αυτό που ανέφερα, ε, το έχουμε ξαναπεί, την Αλίκη στη χώρα των ε, βιβιλίων. Ε, And <clears throat> πιο ε, συχνά ενήμερα, από το πιο ενήμερα ιστολόγια, έτσι, σχετικά με βιβλία ε, και μου έκανε εντύπωση το από τα τελευταία της άρθρα που παρουσιάζει το βιβλίο Miss Peregrine για συνείδη τα παιδιά ε, αυτό είναι βιβλίο που από τον τίτλο δεν μου έκανε κλικ να το πω έτσι να το διαβάσω, δεν μου κινήσε την περιέργεια αλλά τώρα με αυτή την ε, όμορφη παρουσία που κάνει η Ελίκη, και καιρό να δω στο τσάντινή αλήθεια ε, με αυτές τις νομιές λοιπόν που έχει η βλέπω ότι μου άρχισε να μου κάνει λίγο την ενδιαφέρον ενδεχομένως αν το πετύχω σε καλή τιμή κάποτε χριστού να μην αντισταθώ ε, από ό,τι φαίνεται τελικά είναι πιο σχετικά πρωτότυπο και μπορεί να είναι το πρώτο Μέρο αφήνει υπόνοιο ότι μπορεί να είναι και το πρώτο μέρος από μια σειρά βιβλίων. Στην ουσία από την παρουσίαση μα λέει ότι είναι ένα βιβλίο με μυστήριε παλιέ φωτογραφίε και στι οποίε ε, ε, ε, υπάρχουν, δίνονται υπερφυσικές να το πω έτσι ε, ε, ε, εξηγήσεις ε, τελικά από ότι συμπεραίνει η αδίκη στο άρθρο της το οποίο φυσικά καλό είναι επειδή στο ιστολόγιο της και να το διαβάσετε εγώ από πως πολύ γενικά σα μεταφέρω είναι ένα, ε, στο τέλος δεν είναι ένα τρομακτικό ή κάτι τέτοιο βιβλίο είναι βιβλίο λίγο σκοτεινό, ελαφρά σκοτεινό πολύ περιπαιτειώδες, περισσότερο προς ε, φαντασία. Ε, Επόμενο ε, αρχίζει και μου κινεί και εμένα το, ε, ε, το ενδιαφέρον. Ε, αυτή λίγο σκοτεινό, λίγο φαντασία, λίγο περιπέτεια. Ε, καλό είναι και σίγουρα... Ε, υπάρχει και στα ελληνικά έτσι και το παρουσιάζει και υπάρχει και ταινία. Και, ε, με, αλλά η ταινία θα αρχίσει ακόμα από ό,τι φαίνεται τώρα. Θα δούμε, ξέρω τι γίνεται. Αλλά με πάση περιπτώσει, ναι, ε, τι καλό κάνει να παρακολουθείς εκπομπές για το βιβλίο Είναι να παρακολουθεί ιστολόγια για το βιβλίο, ένα βιβλίο που δεν... Δεν, το, το έχεις στην υπόψη αν και σε γαρχαλάει να το πούμε έτσι, αρχίσεις και θέλεις να το ε, διαβάσεις τι να, τι να κάνουμε έτσι είναι και η λίστα το προσανάγνωση. To read που λένε στο εξωτερικό η, όπως αλλιώς ε, τα λέμε τα υπόψη που τα λένε άλλοι τα ε, λίστα ε, λίστα να μονείς όπως λέτε εσείς, τη, τη τα βιλία που θέλετε να διαβάσετε και να έχετε καταφέρει ακόμα όσο πάει και μεγαλώνει και εδώ όπως κάθομαι στο ε, την εκπομπή την κάνω που, όπως και οι περισσότεροι φαντάζομαι παραγωγή από το σπίτι από το χώρο που έχω τη βιβλιοθήκη μου κάπου θα την έχετε φωτογραφίες και ε, μια ματιά στα ράφια έτσι ε, ε, ε, χωρίς να ε, ψάξω βλέπω πάνω από δέκα που περιμένουν υπομονετικά τις ένωσες για να διαβαστούν και πρέπει να έχω και δύο-τρία στον ηλεκτρονικό αναγνώστη και δύο-τρία τα οποία είχα εκεί πάρει και ε, δεν είχα διαβάσει. Ε, να θυμίσω ε, ε, ότι Είχαμε κάνει, συγγνώμη, συγγνώμη, είπαμε, μ' και ο Μέρο, ότι σε μία από τι πρώτε εκπομπέ είχαμε κάνει ένα φιέρωμα στου ηλεκτρονικού αναγνώστε και στο ηλεκτρονικό βιβλίο. Είχαμε πει διάφορα πράγματα. Μπορείτε να ανατρέξετε στο αρχείο όλε τι εκπομπέ. Φροντίζω και πλήν τεχνικού προβλήματο, φροντίζω και τι ανεβάζω μέχρι να μην ξεφύγει κανεί στο την εγχωράφηση του στο διαδίκτυο, στο φόρουμ του σταθμού, είναι ένα πόσο ώρα, ώρα προσβάσιμη και δεν είπα κανένα πρόβλημα, κάποιο ακούσε εκ των μια κουμπή και θέλει να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε κάτι που είχα ε, αναφέρει. Ε, ευχαριστώ να μου το αφήσει μήνυμα ή μήνυμα στο σταθμό, ή στο chat, στο φόρουμ. Ε, ας μου αφήσει ένα μήνυμα και ευχαριστώ να επανέλθουμε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, αυτά τα πράγματα <coughs> ε, εξελίσσονται και ανανεώνονται. Πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι το οποίο ε, από ό,τι βλέπω εδώ στο chat αυτό δικαιωματικά αφιερώνεται στην Εμμμιά και το μελέτησε. Αυτή η πρώτη κίνηση από τη μυθοδία με αφορμή την αποστολή τη συνάσα στο γονάρι. Ο Ευαγγέλη Παθαρισιό συνέθεσε τη μυθοδία, αυτή ήταν η πρώτη κίνηση. Και όπω είπαμε, το αφηρημένο στη γνέμη η οποία ε, έχει δηλώσει τη αρέσει πάρα πολύ και όχι μόνο. Και η Ελκυόνι εδώ μα λέει αγαπημένο ο Ευαγγέλη, μα είναι πολύ δύσκολο να μη σου αρέσει ο Ευαγγέλη Παπαθανασίου στο Βαγγέλη. Έτσι, έτσι, όχι για τον ίδιο εντάξει, ο καθένα στις απόψεις του υποκειμενικά είναι αυτά, αλλά η μουσική τη, νομίζω αγγίζει ανθρώπους σε, σε όλο, <κοκοί> πάλι, σε, όλο τον... σε όλο τον πλανήτη συγγνώμη, συγγνώμη του ακρότε, είπαμε, κρυομένως ο παραγωγός κάνει ό,τι μπορεί για να βγάλει την εκπομπή χωρίς πολλά απρόβουτα <κοί> να καλείς περισσότερο το μεριό μικρόν, η οποία ε, μόλις συντονίστηκε και, και μας ακούει. Και, ε, συγγνώμη, ναι, με ακούτε, ναι, συγγνώμη είχα και ένα τεχνικό πρόβλημα, όλα τα, όλη η κρυόσα μου φαίνεται ότι είναι κομμένοι και υπολογιστής και εγώ και όλοι. Λοιπόν, συγγνώμη, γι' άσυχα στα θέματά μας. Ε, το, όπως ε, έχουμε πει και λες φορές, δύο είναι κυρίως τα να το πω έτσι που παρακολουθώ έτσι, πιο συστηματικά για το βιβλίο. Τότε δεν προλαβαίνω και άλλα, αυτή τη λέω την αμαρτία μου, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον τι ανάγκε μου και το μεγαλύτερο μέρο το πιάνω. Το ένα είναι το Goodreads, το οποίο έχει τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα, ή αν δεν τα έχει μπορούμε να τα βάλουμε και μόνοι μας. Μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. αυτό. Παραγματικά, αν διαπίστωσα, θυμάστε που στις προηγούμενε εκπομπές είχαμε πει για το χρηστικό λεξικό της Νέας Ελληνικής, το οποίο, ε, το οποίο πήγε και το, το έχω αγοράσει κι εγώ, ε, πήγα να το προσθέσω στο Goodreads, δεν το είχε, και ε, πολύ εύκολα μέσα πέντε λεπτά έκανα εγώ την καταχώρηση έτσι αν πάτε στο Goodreads και οπόμενος που θα πάει και θα θέλησει να περάσει τα βιβλία του το χρηστικό λεξικό της Νοσανικής θα το βρει και θα το καταχωρήσει στη βιβλιοθήκη του και την καρτέλα του βιβλίου την έχω ανοίξει εγώ ένας χρήστης ένας πρόσωπος χρήστης, χρήστης του Goodreads έχει αυτό το πλονέκτημα το άλλο ελληνικό τώρα, φόρουμ πρόκληθω για το βιβλίο είναι, την έχουμε πει και πάνω και πολλές φορές ιδέες ε, για την εκπομπή και άρθρα και την να το κρύψουμε έτσι είναι πολύ ωραία συζητήση εκεί στη λέσχη του βιβλίου έτσι ελληνικό φόρουμ Κλασικό παραδοσιακό έτσι, Μπαίνουμε, γράφουμε την αποψή μα. Αυτά. Ε, υπάρχουν και ε, χώροι για να βάλουμε και μουσικές και φωτογραφίε αυτά, αλλά καμιά σχέση είναι φόρμα με συζητήσει. Φόρουμ για χαριτομενιέ. Να το πω έτσι. Ε, εκεί πέρα λοιπόν μια καινούρια, εκτό από τι πολύ ωραίε που τρέχουν και τρέχουν πάντοτε, ε, έχει ξεκινήσει μια πολύ ωραία και καινούρια πρωτοβουλία. Ε, έχουν, ε, αν μπείτε στην κεντρική σελίδα, θα δείτε ένα σύνδεσμο που λέει ebooks e-books. Ε, εκεί πέρα λοιπόν μια ομάδα ε, από τη Λέσχια του Βλίου επιμελείται και ανεβάζει βιβλίες ελληνικά βιβλίων <coughs> <coughs> λογοτεχνών των οποίων έχουν φυσικά παρέλθει τα πνευματικά δικαιώματα και έχουμε το δικαίωμα ε, να τα ε και έχουν το δικαίωμα να τα διαμοιραζόμαστε ε, χωρίς καμία νομική συνέπεια. Είναι πλέον, θεωρούνται ότι δεν έχουν πλέον δικαιώματα που ανήκουν σε κάποιον, ανήκουν ε, πλέον σε ολογυρή την ανθρωπότητα και κανονικά έτσι θα πρέπει να είναι για πολλά ε, πράγματα. Ε, και <coughs> Έχουν μέχρι στιγμής, έχουν επιμεληθεί, δεν τα έχουν βάσει όπω. Ε, Υπάρχουν, έτσι, έχουν επιμεληθεί, έχουν κάνει δουλειά έτσι ώστε να είναι και εφαρμορισμένο ωραίο για αναγνώστε. Έχουν επιμεληθεί και πολύ ωραία εξώφυλλα. Μέχρι στιγμή έχουν ανέβει τρία: Το Αγριό του Παύλου Νιρβάνα, το Αμάρτημα τη Μητρόσου του Βυζίνου και η Φόνισα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ε, είναι, τα δουλειά είναι στη, σε διάφορε ε, μορφέ. Να το πω έτσι. Έχουν και τι. Τα τους είναι και σε PDF για όσου είναι παραδοσιακή και να το πω έτσι και διαβάζουν σχεδόν αποκλειστικά σε υπολογιστή αλλά είναι και στις μορφές EPUB και MOBI. Τα EPUB να θυμίσω είναι το ε, πρότυπο το δίεθνες πρότυπο, το κατάζει ο πρότυπο για τα mm. ηλεκτρονικά ε, βιβλία θα λέγαμε, το υποστηρίζουν σχεδόν όλοι οι αναγνώστες της, ε, είναι το πιο δημοφιλός πρότυπο και οι σχεδόν οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες, όλες οι εφαρμογέ ε, ανάγνωσης, σε μπλές, το υποστηρίζουν, ε, με την εξαίρεση του πιο δημοφιλούς ηλεκτρονικού αναγνώστη του Kindle, γιατί το Kindle έχει το δικό του φορμά το οποίο δεν θέλει να το ανοίξει, ούτε θέλει να υποστηρίξει τα Καταλαβαίνετε τώρα τι εμπορικά θέματα τα οποία μα χαλάνε τη διάθεση. Έτσι, το Kindle λοιπόν υπάρχει και στο μόμπι που είναι το γνωστό φορμά που όσοι έχουν οργανώσει το Kindle το ξέρουν. Βέβαια στα Kindle έχουν και ένα άλλο προβληματάκι το να βάλει ε, βιβλίο. Μόνο σου να το πάει σε... που το έχει κατεβάσει εκτό από το Amazon mm. είναι μια μικρή περιπέτεια από ό,τι μου έχουν πει σε αρκετέ περιπτώσει. Αν πάει περιπτώσει, έχω να πω ένα μπράβο στα παιδιά τη λέξη του βιβλίου που φροντίζουν και επιμελούνται γιατί αν δεν σου δώσουν όλου ένα κείμενο το δωρεάν και να το πετάξουν μέσα, έχουν κάνει την επιμέλεια του κειμένου και την παρουσίαση του με πολύ <coughs> όμορφο τρόπο και μόνο από περιέργεια. <coughs> κατεβάστε και δείτε ε, κάποιο από αυτά ε, βλέπω ηλικιών εδώ πέρα μου θυμίζει ότι είχαν δοθεί η σειρά κόσμος είχε δοθεί από κάποια εφημερίδα 6 ε, DVDs μου λέει με 13 επεισόδια εφημερίδα περιοδικό ναι, δεν θυμάται, αλλά, εν πάση πινόσης ευχαριστώ για την πληροφορία θα, τα, θα το έχω υπόψη μου ε, 5-6 χρόνια ναι, σαφώ. Βαλιά σειρά, αλλά ναι, είπα αυτή τη σειρά. Κόσμο του, καλό Σάγκεν. Θεωρώ μάστο το ότι πρέπει να, <coughs> να, τη, να, τη, να τη δουν όλοι. Συγγνώμη, πάμε στο επόμενο ε, κομμάτι. Ήταν ένα μέρος από το El τη μουσική που έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου για την ομώνυμη ταινία El τη ταινία που εξωτερή τη ζωή του μεγάλου ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου Αυτό προηγουμένως συγνώμη στο τσάτ το αφιερώσαμε στην Ελκυόνη που και σε αυτή αρέσει η θέση του Βαγγέλη Παπαθανασίου και πάλι στο και έτσι όμως φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Ε, ελπίζω να σα κράτησα μια ευχάριστη παρέα αυτό το δίωρο της Κυριακής. Είπαμε κάποια πράγματα για τα βιβλία ε, για τους, και για τους ανθρώπους που διαβάζουν τα βιβλία. Ε, ελπίζω να σας παρακίνησα να αναζητήσετε κάποια από τα sites, στο λόγιο που είπαμε στο ίντερνετ κάποια από τα βιβλία που αναφέραμε ε, ενώ να γίνει λίγο πιο στενή να το πω έτσι η σχέση σας με το βιβλίο και ελπίζω ε, να <coughs> η μουσική να γέμισε ευχάριστα και το δικό σας ε, αυτό χειμωνιατικό ε, απόγευμα συγγνώμη <coughs> <coughs> Λοιπόν, επόμενο θα κλείσω με το, με το τελευταίο τραγούδι, ίσω το πιο ε, διαδεδομένο, το πιο δημοφιλέστον των τελευταίων ετών του Βαγγέλη Παπαθανσιού. Πρέπει να σου πω μια μικρή επιλογή έκανα από τα τραγούδια του Βαγγέλη. Έτσι, ε, είναι πάρα πάρα πολλά ακόμα που θα μπορούσαμε να βάλουμε, βάλουμε ολόκληρα άλμπο θα μπορούσαμε να βάλουμε, αλλά έπρεπε να γίνει μια επιλογή. Προσπάθησα να διαλέξω λίγο ε, από όλα. Και ναι, θα ακολουθήσεις τη συμβουλή σου, Αλκιόνη μου. Ε, ήδη έχω πια ένα τσάκα, και σε έχω πιο καλό ένα μετά και μετά ξέρεις χαπάκομα γιατί αφού έχουμε δουλειά και και καινούριες νάνοι, αυτά προβλέπονται για μένα για σήμερα εν πάση περιπτώσει. Ε, λοιπόν, εδώ... Ε, θα σα καληνυχτήσω ραντεβού στις 10 ε, το βράδυ με τη μουσική του ε, Θεροβάμωνα. Να το δεύτερο μέρος του αφιρώματος του 1977. Ε, αύριο και μετά, αύριο στις 4 το πόλημα, ξεκινάνε τα rock με την Νέμι και συνεχίζουμε με τον Πέτρο, την Ήλιο και τον Κρός, μια γεμάτη μέρα ε, η Δευτέρα. Ε, τι να πω, σας ευχαριστώ όλους για την ανοχή σας, για την ακρόαση για την παρέα που μου κρατήσατε εδώ πέρα. Θα κλείσουμε με το γνωστό είπαμε κομμάτι, το Conquest of Paradise, από την ταινία 1492 Χριστόφορος Κολόγγος, η μουσική του Αγγίλικου Παθανασίου, κατάκτηση του παραδείσου, ναι, γιατί ας είμαστε λίγο αισιοδόξοι, υπάρχει ένα παράδεισος διαφορετικό για το καθένας. Βέβαια και έξω υπάρχει ο παράδεισος και αυτό περνά παλεύουμε να παλεύουμε για να τον κατακτήσουμε ε, καλή νύχτα και καλή εβδομάδα από μένα.